Ρέτειο Μπέζε Heaven. Ζωντανό παρελθικό ραδιόφωνο. Η λύση βρίσκεται κοντά στην ίδια τη ζωή σου. στο τόπο το δικτυακό του μουσικού σου παραδείσου. 24 ώρε μαζί σου. Ρέτειο Μπέζε Heaven. Έλα και εσύ. Απόψε δε θα ακούσετε ρε τραγούδια. Άλλο αέρας φύσηξε, σκόρπισαν τα λουλούδια. Τα φώτα σχαμιλώσουμε. Τα όργανα αρχίζουν και αυτά που θα σα παίξουμε ο παρελθόν σκαλίζουν Κάθε πέμπτη 8 με 10 το βράδυ <Το> Στο ραδιόφωνο του Music Heaven ο Δημήτρης Δίνος ο διαδικτυακός Συμπέθερος. Πέστο τραγουδιστά. Θεματικές εκπομπές με αληθινά τραγούδια. Μια μουσική συνάντηση. Δύο ώρες. σομαστε τη μουσικη που αγαπαμε με φιλους. πες το τραγουδιστα καθε πεμπτη στις 8 γιατι μαζι ειναι παντα καλυτερο. Καλύτερα, με τη μουσική, με καλή παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Music Heaven και με αναβαθμισμένο ήχο σήμερα. Ελπίζω όλα να πάνε καλά, μια που είχαμε αναβάθμιση στο ραδιόφωνο μα σήμερα. Χαρί τον Γιώργο, ε, και ελπίζω αυτή να την καταλάβετε, να την νιώσετε απόψε, αυτό το δύο ώρα που θα είμαστε μαζί. σε ένα αφιέρωμα, με τα τραγούδια, με τι μουσικέ, τι εκπληκτικέ που έχει αφήσει πίσω του, φεύγοντα, ο Νίκο Μαμαγκάκη έφυγε ένα από του σπουδαιότερου ε, Έλληνε συνθέτε μα. Ευχόμαστε ακόμα και στα ειδησιογραφικά sites τα οποία έχουν πάνω του, τα οποία δεν θεώρησαν πολύ σπουδαία και σημαντική αυτή την είδηση για να κάνουν και ένα ενδεχομένο σαφή στο χώρο του. Είχαν πολύ πιο σπουδαία πράγματα να ασχοληθούν: τι έκανε ο Αντώνης Ρέμο στη Μήκονο, που έκανε τον μπάνιο τη Ελένη Φουρέιρα και βεβαίω αν θα πάρουμε ή όχι τη δόση. Ανάμεσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν και θα συμβαίνουν, υπάρχουν όμω και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αφήσει ένα έργο πίσω του. άνθρωποι που μελοποίησαν. Στιχοργού και ανάμεσά του είναι και ο Νίκο Μαμαγκάκη, ο οποίο είχε δύο πλευρέ. Έγραφε μουσική και τραγούδια για κινηματογράφο, και από την παλιά εποχή του κινηματογράφου τη Φίνο Φιλμ, και πιο μετά, αλλά όχι μόνο. Έγραψε και εκπληκτικού δίσκου. Ε, θα ακούσουμε κάποια αρκετά τραγούδια από αυτού σήμερα εδώ. Θα πούμε κάποια πράγματα, δεν θα κάνουμε αναφορέ. Εξάλλου, αν θέλει κάποιο να ψάξει πράγματα για τη ζωή του, μπορεί να βρει πολύ εύκολα. Ε, το σίγουρο είναι θα ακούσουμε τι επόμενε δύο ώρε εξαιρετική μουσική. Να πω καλησπέρα στην Αλκαιόνη μα, που είναι και υπεύθυνη για τα τεχνικά μα θέματα εδώ στο ραδιόφωνο. Καλησπέρα στο Χόρχε, που είναι υπεύθυνη για την αναβάθμισή μα, γενικότερα στον Ήχο, που ελπίζω και θα μα πείτε εσεί πώ είναι αυτό. Στον Travelog, που ήρθε παρέμοντα από νωρί. Στην Αθήνα Χιώτη, την εξαιρετική τραγουδίστρια, την γνωρίσαμε μέσα από το διαγωνισμό του Music Heaven. Και στου φίλου μα, του τροπαλού επισκέπτε. Καλησπέρα σε όλου σα, καλώ ήρθατε. Πέμπτη βράδυ, καλοκαίρι, χειμώνα, άνοιξη, εμεί εδώ είμαστε. Εδώ είναι το διάλειμά μα. Είναι το ποδοσφυράκι μας αυτό το διερό της πέμπτης. Να περνάμε με τη μουσική που αγαπάμε και να δεσταικόμαστε στην βλακεία, στη σαχλαμάρα και στην ευτέλεια των καιρών σε όλα τα επίπεδα. Και πώς δεστέκατε κανείς στην ευτέλεια των καιρών. Νίκος Μαμαγκιάκης μελοποίησε Γιάννη Ρίτσο και τον τραγούδισε ένας από τους εξαιρετικού λαϊκούς τραγουδιστές μας, Γιάννης Πουλόπουλος. Καλησπέρα, ήρθατε. Πέμπτη, και Πέμπτη, Πέμπτη, Πέμπτη, Ay de kede, ay de kede, ay de de. Ay de totreno, pigene. Por Dios son mis cano Καμιά, με στις μεστή μες στη βραδιά Με μπλούζα σαν λοικοπροβιά Ασήκης μήχαν οδηγός. Με το μικρό μουστακι του Καλό τιμόνι οδηγάγε Το τρένο για τον ουρανό Αι, δε, δε, κε, δε, κε, Αιδεκετέ, αιδεκετέ, αιδεκετέ, κιόλα στον ουρανό, τον τουρένο πήγαινε. Αιδεκετέ, αιδεκετέ, αιδεκετέ, αιδεκετέ, νύχτωνε. <Κι> Πίσω του δάσοσοσο οροφάνο, βάφτεινε μια ντουράκαπνο, στο ματωμένο. Στην πετσέτα το ψωμί και το κρόμιδι Ώρα για σκόλασμα παιδιά Ένα σπουργί της μοναχά Τα ψυχούλα τσιμπολογά Άιντε και ντε Άιντε και ντε Άιντε και ντε τα τρένα βουλιάξαν. Ένα μοναχο κατά μοναχο έξα τι ράγε! ράγες πήγαινε με τους νεκρούς του θερμαστές και τους νεκρούς εις πρακτορε. Γιάννου Ρακάπνου, αφιναι με στον ουράνο, με κανό δάσο σορφάνο, νιάνμα Λαγιάννου Ρακάπνου, στον μάρα με το δίλυνο. Αι <Άι> διέ και διέ, αι Υπέρο. Να μηνιά, να δυο, να κι άλλη μια, να μηνιά, να δυο, να κι άλλη μια, γλωστοί ξυναριά και σφυριά, πιο τη στη βραχοπέτρα. Στα μάτια σου, πέτρα μου γι, στα μάτια σου, πέτρα σκληρή, δεν έχτισες εσύ Με τη δουλειά σου την βαριά Χτήστο λοιπόν με την βαριά Να δυο να τρεις Να δυο να τρεις Να κι άλλη μια Να δυο να τρεις Να κι άλλη μια Κι ο κόκορας να λει μακριά Άιδε, και δε, ντε άιδε, ντε Γιάννη Κουλόπουλο, ε, Νίκο Μαμαγκάκη, ε, στα 11 λαϊκά του Γιάννη Ρίτσου σε εποχέ δύσκολε όπω είναι και οι σημερινέ. Δεν ξέρω, καθένα στην εποχή του τι δυσκολίε τι αντιμετωπίζει τελείω διαφορετικά, αλλά ένα δίσκο με τραγούδια του Γιάννη Ρίτσου που κυκλοφορεί το 1972, ασφαλώ δεν κυκλοφορήσε με τι καλύτερε δυνατέ συνθήκε τη εποχή. Για να μην παραπονιόμαστε μόνο για τα δικά μα. Έχουμε πάρει μια καλησπέρα από την Αθηνά Χιότι. Ευχαριστούμε πολύ. Και επίση, αν θέλετε κι εσεί να μα στείλετε ένα μήνυμα, υπάρχει μια μπάρα εκεί κάτω που ακούγεται ο Player. Μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε και θα έρθει εδώ και θα τον πειραστούμε παρέα. Να ξέρουμε ότι είστε εκεί και μα ακούτε. Ωραίο είναι. Ε... Για να θα ακούσουμε αρκετό σήμερα. Το επόμενο τραγούδι έγινε πολύ γνωστό με τη δική του φωνή. Θα τα ακούσουμε γιατί θα ακούμε και διάφορε τέτοιε διαφορετικέ εκτελέσει. Έτσι, όπω το είπε εξαιρετικά, κατά τη γνώμη μου, ο τραγουδιστής Φώτης Θεοδωρίδης. Ήταν μέλος του συγκροτήματο των Απέναντι από τη Θεσσαλονίκη, με του οποίου γνωρίσαμε και τη Μελίνα Σλανίδου. Η Μελίνα Σλανίδου κατάφερε να κάνει πολύ πιο μεγάλη επιτυχία. Παρ' όλα αυτά, ο Φώτης Θεοδωρίδης για μένα τυχώ δεν προχώρησε και δεν έκανε καριέρα, γιατί είχε και αυτή μια πολύ ιδιαίτερη, πολύ ξεχωριστή και δυνατή φωνή. Αλλά μπορεί να περιμένουμε κι άλλα στο μέλλον από αυτόν. Από το δίσκο εκείνον τον πρώτο, τον απέναντι, τον ολοκληρωμένο, θα ακούσουμε το Φώτη Θεοδωρήδη να τραγουδάει «Ήλια μου», «Ήλια κι ουρανέ», πει αγάπη μου το ναι» είναι ένα τραγούδι του Νίκου μπαγκάκι που τους στίχους έγραψε ως σκηνοθέτη που έγραφε και στίχους ο Ντιλός Δημόπουλος. Εξαιρετική εκτέλεση για το δηλώμα μου, πάμε να ακούσουμε. Τόζο και από τη γη τον άφησα. Στον ουρανό να πάει, να πάει σαν φω, σαν αστραπή. Να βρει τον ήλιο να του πει. Να μάθω αν αγαπάει. μου αγαπάει. Ιγνέ μου φίλε κι ορανέ. η αγάπη, η αγάπη Υπότιτλοι Μεγάλα σου φτερά φέρα μου τη χαρά κι το κι εγώ θα γίνω για να δεν να τη βρω πέρα από χρόνο και καιρό και δίπλα της namino inemu cine jurane aspiada bi yagimuto ne inemu cine Εκάζω το όνομά σου ξεπλωμένο στην κορφή του βουνού ΕΡΕ, την πιο ψηλή κορφή τη νήσου Ήδρα. Από εδώ η Θεία εκτείνεται μαγευτική μέχρι το νήσο του Σαρονικού, τη Θήβα, μέχρι και κάτω πέρα από την Πονεβασιά, το τρανό Μισήρι, ο Μπολιβάρ, αλλά και μέχρι του Παναμά, τη Γουατεμάλα, τη Νικαράγουα, τη Οντούρα, τη Αϊτή, του Σαντομίνγκο, τη Βολιβίας, τη Κολομβίας, του Περού, τη Βενεζουέλλα, τη Χιλή, τη Αργεντινή, τη Βραζιλία, Ουρουάη, Παραγουάη του σημερινού, ακόμα και του μεξικού Με ένα σκληρό λιθάρι χαράζω το όνομά σου πάνω στην πέτρα, όπου να έρχονται αργότερα οι άνθρωποι να προσκυνούν. Νίκος Εγκονόπουλος, Νίκος Μαμαγκάκης και ο εξαιρετικό Γιώργος Ζωγράφος. του Πάναμα, της Γουατεμάλα, της Νικαράγουα, του Οντούρα, της Σαϊτή, του Σαντομίγκο, της Βολιβίας, της Κολομβίας, του Περού, της Βενεζουέλας, της Χιλή, της Αυγεντινής, της Βραζιλίας, του Παραγουάι, Παραγουάη, του Ισμερινού, ακόμα και του Μεξικού. Του ήρωε για την ανεξαρτησία στην ε, Νότια Αμερική, ο οποίο έγινε και τραγούδι, και είδαμε λοιπόν πώ η Μονεβασιά μπορεί να συναντήσει τον Παναμά και το Περού και τη Βολιβία, ε, όταν αυτά που συμβαίνουν στου ανθρώπου σαν τον κόσμο μπορεί να είναι κοινά. Δηλαδή, μπορεί είτε βρίσκεσαι στο Περού, είτε βρίσκεσαι στην Αθήνα, είτε βρίσκεσαι σε κάποιο άλλο μέρο τη Ελλάδα του κόσμου, ε, μπορεί οι δυνατοί του κόσμου να έχουν αποφασίσει να ασχοληθούν μαζί σου, ακόμα κι αν δεν το έχει βάλει αυτό το σκοπό τη ζωή σου και πόσο μάλλον στο κατάκαλώ καιρό. Καλησπέρα, Κοσταντίνε, δεροβάνα. Είμαστε εδώ, καλοκαίρι, ένα ζεστό, μια από τι πιο ζεστές μέρε του Ιουλίου. Και κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Νίκο Μαμαγκάκι που έφυγε ξαφνικά χθε γιατί δεν μα αρέσει και δεν το έχουμε κάνει, δεν είναι συνήθειά μα να περνάμε στα ψηλά την αποσία τέτοιων ε, ανθρώπων σπουδαίων που έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη μουσική. Διακριτικά, χωρί να είναι στην πρώτη γραμμή. Ε, αλλά έχοντα αφήσει το δικό του στίγμα ε, μελοποιώντας στιχουργούς, ποιητές ε, κάνοντας και απλά ωραία πράγματα που πέρασαν έτσι από στόμα σε στόμα και έγιναν τραγούδια που αγαπήθηκαν όλα έχουν τη σημασία τους αν μπορείς να τα κάνεις με τρόπο που να μην προσβάλλεις το αυτί, αυτό που το ακούει, το ακροατή Λοιπόν, πού να πάμε, να πάμε σε ένα άλλο τραγούδι το οποίο το είπε και αυτό ο Γιώργος Γογράφος θα τα ακούσουμε σε μία επανέκδοση είναι το «Κρυστάλλινο Φιλί». Γιατί ο Νίκος Μαμαγκάκης τελευταία, τα τελευταία χρόνια αρκετά από τους δίσκους του τους με νεότερους τραγουδιστές και σε μια ε, άλλη ανεξάρτητη εταιρεία, ενδεχομένω για να μπορεί να παίρνει και κάποια χρήματα από όλη αυτή την ιστορία. Ε, «Κρυστάλλινο Φιλί» είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε. Πολύ ομορφιά, πολύ κι ασαλευτή Με τη χέρια να σε κρατήσω, να μοιραγίσει και σκιστεί το αλαβαστρό τι χέρια να σε κρατήσω, να μοιραγίσει και σκιστεί το αλαβαστρό. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να σε σκεπάσω με ένα πανί, Μένα σε τόνι να σε κρύψω, να σε να σε κλάψω Να σε σκεπάσω με ένα πανί Με να σε τόνι, να σε κρύψω Να σε αγκαλιάσω ή να σε κλάψω Χείλη. είναι μια έρημια τρομαχτική σαν όταν και φυλά. τα χείλη σου στον καθρέφτη και σε φοβίζει το ψυχρό κρυσταλλινοφυλλή ξέρω τι να κάνω να σε σκεπάσω με ένα πανί μένα να να σε κρύψω να σα αγκαλιάσω ή να σε κλάψω να σε σκεπάσω με ένα πανί με να σε τόνι, να σε κρύψω να σε γαλήνω να σε κλάψω είναι μια Ο τραγουδιστή που ακούσαμε λέγεται Παναγιώτη Παπαϊωάνου και είναι από αυτού του δίσκου που είπαμε ότι χωράφησε τα ξανά τα τραγούδια. Ο Νίκο Παμαγκάκη, δική του εταιρεία, ιδέα, με αλφαγιώτα, ιδέα. Ε, ε, Ενδεχομένω πιστεύω ένα πολύ σημαντικό ρόλο είναι λόγο. Είναι εκτός από το να τα ξανακούσουμε λίγο διαφορετικά να μπορεί να πάρει και κάτι γιατί είναι γνωστό ότι η ιστορία των δημιουργών που τα τελευταία κυρίως χρόνια με όλο αυτό το, το, το μπέρδεμα στην ελληνική διστογραφία, με όλη αυτή την κατηφόρα ε, κάποιοι από αυτούς έχουν πλέον ξεχάσει να παίρνουν χρήματα για τις δουλειές που έχουν κάνει. Ο δίσκος λιγόταν συλλογή, η ωραία κόρη, έχει κυκλοφορήσει αρκετές, εξαιρετικώς ωραίος τραγούδησε ο Παναγι στον ίδιο δίσκο τα τελευταία δύο τραγούδια τα λέει ο Ανδρέας Καρακότα, γνωστό μα από περισσότερους δίσκους και από πράγματα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα που είχε κάνει με το Μανώλη Ρασούλη. Το δίσκο αυτό τον κλίνει το κλείνει το Αλαργινό Καράβι του, του Κώστα Καραγιοτάκη, τραγουδισμένο από τον Ανδρέα Καρακότα. Θα ακούσουμε και τέτοια, θα ακούσουμε και άλλα πιο εύκολα, θα ακούσουμε έτσι και πιο μετά. Το Αλαργινό Καράβι, το τραγούδι που κλείνει το δίσκο αυτό. Απλό ταξίδι, αλλαργινό καράβι μου, καράβι μου στα και στις νυχτός στην αγκαλιά με τα χρύσα σου φώτα να μουν στην πλώρη σου ήθελα για να κοιτάζω γύρω σ' να περνούν τα ονειρατά τα πρώτα σ' να περνούν τα ονειρατά τα πρώτα η τρίκη στη θάλασσα και στη ζωή, Και στη ζωή να πάβει. Μακριά μαζί σου φεύγοντα, Πέτρα να ρίχνω πίσω. Να μου λυκνίζεις την αιώνια τη θλίψη μου καράβι χωρίς να ξέρω πού με πας και δίχως να γυρίσω χωρίς να ξέρω πού με πας και δίχως να γυρίσω Έχουμε όπω σα αρέσει αυτό το πακούται. Ευχαριστώ για τα καλά σα λόγια. Είναι λίγο τιμή στο κατακαλό και εδώ είναι λίγο δύσκολε αυτέ τι εκπομπέ, αλλά δεν μπορεί να τα περνάμε όλα έτσι στον τόπο. Ε, και ειδικά όταν έχουμε τέτοιε σπουδέ ακουσία. Όπω είναι αυτή του Νίκο Μαγκάκι που έφυγε χθε και έτσι κάνουμε ένα φιλούμα, παρόλο που είπαμε το καλοκαίρι δεν θα είχαμε θεματικέ εκπομπέ. Θα φύγουμε για το χιμό. Θα είμαστε έτσι με πιο ένα πιο χαλαρό κλίμα και είπα απλά να μαζείμε κάποια πράγματα και να ακούσουμε κάποια τραγούδια και να τιμήσουμε αυτό που σπουδέ ο συνθέτει. Ωραίος ήταν ο Άντρας Καρακότα, είναι εξαιρετικός τραγουδιστής και έχει πει πολύ ωραία τραγούδια και σίγουρα έχουμε να ακούσουμε και άλλα στο, στο μέλλον, στην πορεία. Τώρα, να πάμε και σε ένα από τα γνωστά, πάμε στον κινηματογράφο. Δεν θα πάμε στα παλιά, πρώτα του 60' αυτά με τη Βιουγκλάκη και τον παπα Μιχαήλ ακόμα. Θα ακούσουμε και από αυτά, γιατί ήταν και ωραία λαϊκά τραγούδια αυτά. Θα ακούσουμε ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια τώρα. Το... Όταν πρώτο ξεκίνησα να κάνω ραδιόφωνο στον Να Επικοινωνία στο Ηράκλειο τη Αθήνη με τον Δημήτρη τον Φουντάνη, έναν άνθρωπο που γνώριζε πολύ καλά αυτή την γενιά του έντεχνου, πριν ακόμα γίνει τη μόδα. Δηλαδή, πάμε τώρα κάπου εκεί στι αρχές του 1990, είχε κυκλοφορήσει λοιπόν τότε ένα δίσκο με κάποια κυκλοφόρητα τραγούδια, δισεύρετα τότε. Τώρα, βέβαια, είναι πολύ πιο εύκολο να τα βρει και στο YouTube και στο διαδίκτυο. Λεγόταν ο δίσκο Η Λύρα Σα θυμίζει. Αργότερα έψω τον βρω αυτό το δίσκο. Γιατί είναι ανάμεσα στα υπόλοιπα. είχε ένα τραγούδι με τον Γιάννη Πουλόπουλο σε μουσική του Μαμαγκάκη και σε λόγια του γνωστού συγγραφέα του Βασίλη Βασιλικού. Το τραγούδι αυτό το 2002 για την ταινία Lily Story, ε, όπου έγραψε τη μουσική Μαμαγκάκη, το ξανατραγούδησε, εδώ είναι το ενδιαφέρον, η Σαβίνα Γενάτο. Θα τα ακούσουμε πρώτα με τη Σαβίνα Γενάτο και μετά θα ακούσουμε και το τραγούδι με τον Πουλόπουλο και μάλιστα θα τα ακούσουμε. Περασμένο από το βινίλιο, αυτό που σα έλεγα τώρα ηλίρα σα θυμίζει, για να έχουμε και λίγο την ατμόσφαιρα του βινιλίου. Ελπίζω ότι είναι καλό ο οίκο. Δεν ξέρω πώ είναι ο οίκο μα σήμερα, μια που έχουμε κάνει την αναβάθμιση. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάνει όλε τι ρυθμίσει σωστά, όπω παρατήρησε η πολύ σωστά η Ελκυόνη. Ε, αλλά μ, παρατηρείται κάποια διαφορά, είναι ωραίο ο οίκο μα, πώ μα ακούτε, πείτε μα, μα ενδιαφέρει γνώμη σα, μια που σήμερα από το μεσημέρι ξεκίνησε αυτή η αλλαγή. Πάμε να ακούσουμε τα πέτρινα λουλούδια της θάλασσας με τη Σαβίνα Γεννάτο, αυτό έτσι, λοιπόν, από το soundtrack της ταινίας «Λίλης Story. και ο Μαμαγκάκης έγραφε κινηματογραφική μουσική, γιατί αυτό το πράγμα που ακούσαμε τώρα, αν δεν σας πήρε μαζί του, η μαγεία του, ε, τότε θα <laughs> ξέρω τι να πω. Ε, επειδή με ρωτάτε για το τραγούδι, αυτό που ακούσαμε τώρα είναι από η του 2002, είναι από το soundtrack του Lily Story. Η εκτέλεση που είναι από βινίλιο, η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού, που είναι με τον Γιάννη Πουλόπουλο, είναι αυτή που είναι από βινήλιο και θα την ακούσουμε τώρα γιατί εκεί θα καταλάβετε ότι έχει και τα, το φύσημα του δίσκου αυτό και τα σκρατσάκια του. Πάμε να ακούσουμε το ίδιο τραγούδι, τα πέτρινα λελούδια, στην πρώτη εκτέλεση του όμω. Έτσι, με το Γιάννη Πουλόγουλο. εδώ, Είκοσι χρόνια έχω να σε δω Και σ' πινελόπι, πινελόπη Από τα μάτια σου θα καταλάβω Αν μ' αγαπάς, αν μ' αγαπάς Πάρε πέτρινα λουλού, της θάλασσας να στολίσουν τα μαλλιά σου, τα μαλλιά σου πάρε κοχύλια με τα κρώματα της σειριδάς να φορέσει το λαιμό σου πάρε κοράλια για να τα χίλια σου μόνο αυτά σου προσφέρω. Σήμερα θα σε δω 20 χρόνια έχω να σε δω και σ' ονόμασα πινελό από τα μάτια σου θα καταλάβω αν μ' αγαπάς, αν μ αγαπάς. Και τα Δανταπέτεινα στην αυτοδική του εκτέλεση με τον Γιάννη Περόπουλο. Αφήνουμε τα τραγούδια και μα πηγαίνουν σήμερα. Τα τραγούδια όμω είναι του Νίκου Μαμαγκάκη αυτά. Και έχουμε φτιάξει νομίζω μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα με όλη αυτή την επιλογή των τραγουδιών με τα οποία ξεκινήσαμε. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί παίρνω μιλήματα που σα αρέσουν, και πολύ ωραία μιλήματα από την Αθηνά, εδώ που δείχνει να απολαμβάνει τα, την εκπομπή. Και, Χόρκε, Αλκεώνη, και, και οι φίλοι που μου κάνουν πάρει στο δωμάτιο επικοινωνία, ο Χόρκε, η ο Κούγκ και ο Τράβελοκ, και οι φίλοι που μα ακούν απ' Ο Εθελοβάμονα, ο Κωνσταντίνο και οι άλλοι φίλοι που δεν του βλέπουμε, αλλά είναι παρέμα. Θα συνεχίσουμε έτσι και θα πάμε σε ένα ακόμα μαγικό δίσκο. Η μαγεία συνεχίζεται. Είναι από αυτού του δίσκους που σα είπα ότι ηχογράφησε στη δική του εταιρεία, την Ιδέα, με Αλφαγιώτα. Θα βρείτε κάποιου από αυτού. Κάποιοι από αυτού δεν κυκλοφορούν βεβαίω. Θα πρέπει να ψάξετε λίγο για να βρείτε αν ενδιαφέρεστε να έχετε του αυθεντικού δίσκου. Διαφορετικά, ό,τι ψάξετε και ό,τι βρείτε στο διαδίκτυο. Ευτυχώ, γιατί έτσι όπω πολλοί από αυτού του δίσκους γίνανε σε μικρέ εταιρείε ή σε προσωπικέ εταιρείε, πλέον κάποια στιγμή μπορεί και να είναι αρκετά από αυτά τα έβρετα και κάθε τι που βρίσκουμε έχει αξία να μπαίνει στην συλλογή μα. Ε, στη μουσική του Νίκο Παπαδάκη, λοιπόν, με την εκπληκτική και αγαπημένη μα φωνή τη Λιζέτα Καλημέρη, την πολύ ιδιαίτερη, την πολύ ζεστή, πάνω σε ποίματα τη Μαρία Πολιδούρη της Καραταράκη, της Βικτόριας του Ναπαλέον Λεποθιάτη, Λαπαθιώτη, συγγνώμη, και του Φενταρίκου Καρθιά Λόρκα. Έφυνε διασμός, λέγονται ο Δίσκος, «Είμαι τρελή, να αγαπώ", Και ο Δίσκος ξεκινούσε με τι άλλο, με τη Μαρία Πολυδούρη, να λέει, «Είμαι τρελή, να αγαπώ", με τη φωνή της Λιζέτας, «Καλημέρη». Δεν έχω καλύτερο. Είμαι τρελή να αγαπώ αφού πια έχεις πεθάνει, είμαι τρελή. Να λιώνω στη λαχτάρα των φιλιών, να νιώθω τώρα πως αυτό που μου δώσε δε φτάνει, δε φτάνει δρόσος των παλιών, δεν φτάνει. Με μια να στη μανία να θέλω τι μου λείπει Να θέλω τι μου κράτησε κρυφό Κι έτσι να δέρνομαι με αυτό Το μάταιο χτύπη. στα μάτια σου Την τρέλα να λουφώ. Τι θα πω γίνω, αγαπημένε θα σε ζητήσω Άνοιξει ο ήλιος χρυσαφιού Πλημμύρα μαγιά μοίρα Παντού, παντού Και σ' αγαπώ σε καρτερό Αργείς κι υποψιάζομαι Ζηλεύω δε σου πήρα Όλη σου της ψυχής στο θησαυρό δε φτάνει Πού να σε την απόμεινε από σένα το ζητήσω Πού να είναι το στερνό μου αυτό αγαθό Ο, Δε μπορεί μια ολόκληρη. Ζωή γι' αυτό να ζήσω και μάται, Καρτερόντα να χαθώ. Τι θα απογίνω, αγαπημένα, που θα σε ζητήσω. Πε μου είμαι κρελή. Τι θα ωφελήσει αφού δεν θα σε βρω. Δεν λογαριάζω τη ζωή, μα πώ μπορεί καλέ μου να σβήσει η αγάπη μου και να μη σ' αγαπώ. Τα λόγια σου, τα λόγια σου, μια υπόσχεση που καίει. Μια υπόσχεση που αργεί πολύ να έρθει ακού, πατού δεν παύουνε Μέσα τους κάτι κλαίει Η αγάπη σου πρωτού μη Τι θα πω γίνω αγαπημένε Που θα σε ζητήσω Το είναι μαγικός, ε, ο πρώτο ο δίσκο είναι μαγικό. Ο εφνίδιασμός του Λίκο Παπαγκάκη με τη Λιζίδα Καλημέρα. Θέλω να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι και να καλωσορίσουμε με αυτό. Να ευχαριστήσουμε καληνύχτα στην Αργιόνη. Καλημέρα σε όσου φίλου μα ακούτε μέρα το πρωί, γιατί θα εκπομπήσει, θα ειχογραφείτε έτσι κι αλλιώ. Για όσου δεν μπορούν το πρωί και θέλουν να μα ακούσουν, να. Μ, κάποια άλλη ώρα τη μέρα. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, όσου είστε εδώ μαζί μα και τον μοιραζόμαστε. Και τι θέλω να πω, να βλέπω το Βέρτ στην παρέα μας, από την Πρέβεζα. Γεια σου, ε, Θοδωρή! έχω να είσαι εδώ. Χαθήκαμε, ήταν λίγο εδώ ο Βέρτ που Πέστο το τραγουδιστά, τα απογεύματα. Ελπίζω ότι είσαι καλά. Καλά είσαι σίγουρα και στην Πρέβεζα. Καλοκαίρι, θα σε επισκεφτούμε κι εμεί εκεί μετά το 15 Αύγουστο. Ε, Προ το παρόν, να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι τη Λιζέτας, με τη Λιζέτα Καλημέρη και να το στείλουμε στο Θοδωρή, μια που μετά από καιρό τον βλέπω. Είναι ένα τραγούδι ε, σε στίχου της Βικτώριας Μακρύ. Νύχτα λέγεται και είναι από τον ίδιο δίσκο να ακούσουμε ακόμα ένα. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε όλο το δίσκο για την ακρίβεια, αλλά ε, τέλος πάντων. Νύχτα. Έρχεται και η νύχτα που να είναι. Χαμηλώνει η μέρα, έγινε σχεδόν νέα παρακάτι, Ακόμα βλέπεις έξω, αλλά έρχεται η νύχτα. Νομίζω είναι η καλή στιγμή για να τα ακούσουμε. Με πλήγωσε και τούτη δω η νύχτα Με τα βαριά παιχνίδια της μετάλιτα της Μάγια Με κάρφωσε στου δρόμου της τον παγωμένο αγέρα Να φεθώ στη χάρη της την προσμονή την Αγιά Και ολού με ζυγόνουνε φανάρια αυτοκινήτων. Αν αβοσπίνουνε, έβρισκα σαν βλεφαράβα μένα. Πάρκαρο στον παράδεισο και θέλω να χωρέψω. Να βγάλω όλα τα ρούχα μου αργά και να. ενα που δεν ζητώ να σ' έχω που δεν ποτέ το μέλλον μου για σένα Φλερτάρισα για πάρτι μου αυτές εδώ τις ώρες που φέρνω βόλτα ο τύποθο με στήριγμα κανένα Παρκαρό στον παράδεισο και θέλω να χορέψω Να βγάλω όλα τα ρούχα μου αργά και να έρθω Εποχή αυτή του βινιλίου, το να μαζεύουμε δίσκους, δηλαδή, να πηγαίνουμε τι Κυριακέ του μάστιρακι και να ψάχνουμε για βινήλια και να γνωριζόμαστε μάλλον του ανθρώπου και να συζητάμε και να προτείνουμε ένα τον άλλον δίσκο. Εκτό όλων των άλλων, έχει τη μαγεία ότι και η μεγάλη διαφορά που δεν μπορεί να την καταλάβει κανεί, αν δεν την ζήσει σαν διαδικασία. Και ευτυχώ, αν θέλει κάποιο, και επικά μπορεί να βρει ακόμα σήμερα και βινίλια, τυπώνονται και υπάρχουν και παλιά πάρα πολλά από τη δισκογραφία για να ζήσει αυτό το πράγμα, διότι έχω τώρα κρατάω στο χέρια μου το δίσκο από τον οποίο θα ακούσουμε τώρα δύο-τρία τραγούδια. Είναι νομίζω ένα από τους σπουδιώτερους δίσκους του Νίκου Μαμαγκάκη. Κυκλοφόρησε το 1981. Ε, αλλά δεν είναι μόνο τα τραγούδια, είναι το όλο αυτό που λέμε το, το, το δίσκο. Δηλαδή το εξώφυλλο είναι του Γιάννη Σαρούχη. Είναι από τα Ζαϊμπέκικα του Σαρούχη, ο ναύτη που χορεύει Ζαϊμπέκικο με δύο καπέλα κρεμασμένα. Ε, Ανοίγει μέσα και βλέπει του στίχους, Βλέπει τι φωτογραφίε των ανθρώπων την εποχή που κυκλοφόρησε ο δίσκο. Δηλαδή ήταν ο Νίκο Παμαγκάκη στη μουσική, ο Γιώργος Ιωάννη έγραψε στίχους και τα τραγούδια τα μοιράστηκαν ο Δημήτρης Ψαριανό, ο Δημήτρης Κοντογιάννης και η Ελευθερία Αρβανητάκη. Το ένα από αυτά τα τραγούδια που θα ακούσουμε νομίζω είναι τα πιο ωραία που έχει πει η Ελευθερία Αρβανητάκη στην πολύ μεγάλη από εκεί και τη το τραγούδι που θα ακούσουμε το πρώτο από αυτό το δίσκο για να ακούσουμε και κάποια γνωστά τραγούδια να έτσι να ακούσουμε αυτά που ξέρουμε και μπορούμε να τραγουδήσουμε γιατί εδώ μας αρέσει να τραγουδάμε λοιπόν ο και κυκλοφόρησε το 82 1982, 1982 και εκεί η ελευθερία έλεγε όχι μάζι Και φίλοι, ακούτε το ραδιόφωνο του Music Heaven. Κάθε πέμπτη στι 8 το βράδυ. Πε στο Τραγουδιστά στο ραδιοφωνο του Music Heaven. Ο Συμπέθερος παρουσιάζει θεματικές εκπομπές με αληθινά τραγούδια. Από τον ίδιο δίσκο τώρα συνεχίζουμε για μία ακόμα ώρα εδώ με τα τραγούδια του Νίκου Μαμαγκάκη. Ο Δημήτρη Ψαριανός Από το κέντρο διερχομένων Τραγουδάει για τα κλειστά παράθυρα Αχ <limits> ah, βάζω το κλειδί Όπως τον έρωτα Το σπίτι ευωδιάζει Απ' την ανάσα σου Τα μέσα σου αναδούνε στο ημί φωτό Έλα και τη λίξέμε. ζητώ φα. Δεν θέλω ύπνο. Μια στιγμή ξεκούραση. Ακούπαμε με το κορμί σου. Πλησέμε. Στα τα παραθύρια, παίζουμενα κάτω. Τα παραπετάσματα δεν μα χρειάζονται τα ξένα βλέμματα ούτε οι φωνέ, τα ξένα βήματα. Αμυλωμένας μένει το τηλέφωνο Στα μάτια κοίταξέ με καταδέξουμε Στο σημείωμα του δίσκου σημείωνε ο Νίκος Μαμαγκάκης. Η συνεργασία μας σε αυτό το δίσκο με, το συ, με τον στιχουργό Γιώργο Ιωάννου υπήρξε αυθόρμητη. Δουλέψαμε επί πολύ καιρό αλληλοεπηρεαζόμενοι και αλληλοεμπνεώμενοι. Προσπαθήσαμε ώστε τα τραγούδια μας και από άποψη μουσικής και από άποψη στίχου να μην είναι μιμήσεις λαϊκό τρόπο τραγουδιών αλλά όσο γίνεται εμπνευσμένες και αυστηρά επεξε πάνω στους γνωστούς ελληνικούς δρόμους και εκφράσεις αυτό δεν πάει να πει ότι αυτός ο τρόπος δουλειά κάνει τα τραγούδια μας περισσότερο έντεχνα από τα άλλα γιατί για μας για μας λέει όλα τα τραγούδια είναι έντεχνα από τον ίδιο δίσκο τη δεύτερη πλευρά του την ο Δημήτρης Κοντογιάννης από τους πολύ καλού λαϊκούς τραγουδιστές της νέας γενιάς, μαζί με τον Νίκο Παπάζουγλου επηρεάσαν πάρα πολύ τους νεότερους τραγουδοποιούς ε, το Μαλόλι Ρασούλι άνοιγε τη δεύτερη πλευρά του δίσκου με το μόνιμο τραγούδι με το κέντρο διερχομένων που θα ακούσουμε αμέσως τώρα κάπως έτσι κι εμείς εδώ κέντρο διερχομένων φίλων εδώ κάθε πέμπτη 7 με 10 στο αυτό εδώ το ραδιόφωνο του Music Heaven που είναι και ανεβαθμισμένο όπως σήμερα ηχητικά δίπλα το λιμάνι τα σφαγεία. Πέρα στην πλατεία, αδε για καφενεία. Πέρα στην πλατεία, αδε για καφενεία. Τα τεμώσταν τρένο. Αλφα με στην πύλη και αντερόδια καμένουν. Αλφα με στην πύλη και αντερόδια Πίσω, μάσκα, ράβια, ελεύθερα ζωνή. Πίσω, μάσκα, ράβια, ελεύθερα ζωνή κινό φουστάνει ταπαά γε τα φργά κίνο το σογολάνι ταάφα γε τα φραγγά κίνο το τογολά Ραμώνα. έχω να λαδένω από μένα πατέρωνα, έχω να από μένα πατέρω. Χρύψου στο σκοτάδι Ξέχασε τα πάντα Όπω χθες το βράδυ Ξέχασε τα πάντα Όπω χθες το βράδυ Εξαιρετικός ο αγαπημένο μα ο Δήμητρης Κοντογιάννη, τον θυμήθηκε και η Μέρι Όμικρον η οποία Μέρι Όμικρον, παραδείγματο να σα πω ότι σήμερα στι 11 έρχεται με δισκομισμένα τη διαμάδια από παλιό Σεντούκι και τα πολύ ωραία τραγούδια που μα θυμίζει από τα παλιά. Και κυρίω σε επιμέλειε οι αυθεντικέ εκτελέσει, εμεί έχουμε μια δυναμία σε νεότερε συνήθω. Ε, και βέβαια αμέσω μετά από εμά, στι 10 έρχεται το μελοδρόμιο του Χόρχε. Και οι Ελκυονίδε Νότε στι 12. Έτσι. Όλα αυτά κάθε Πέμπτη συμβαίνουν εδώ στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Και το καλοκαίρι. Δεν φεύγουμε. Ξέρουμε γιατί να φύγουμε. Εδώ είναι διάλειμμα για μα. Όσο μπορούμε, θα μένουμε εδώ και θα κάνουμε παρέα. Και θα ακούμε τι μουσικέ μα. Και σήμερα κάνουμε αφιέρωμα στον Νίκο Μαμαγκάκη που έφυγε χθε. Και δυστυχώ για κάποιου ήταν μια είδηση που περίσευε. Αυτή η είδηση. Λιγότερο σημαντική από το αν έκανε το μπάνιο της τη στη Μίκονα η Ελένη Φορέιρα. ή για το αν θα πάρουμε ακόμα μία δόση. Που από εδώ και από εκεί τελικά ο σκοπό δεν είναι να θα πάρουμε τη δόση να καταλαβαίνουμε. Το έχουμε καταλάβει μάλλον είναι αν και κατά πόσο θα αποδεχτούμε και τι και πόσο ακόμα και μέχρι που ε, όλα αυτά που έρχονται και μας ετοιμάζουν ε, Αντίσταση είναι να κάνουμε μία εκπομπή στην την και να ακούμε μουσικές του Μαμαγκάκη πάνω στους στίχους ποιητών ή δίσκων που έχει κάνει εξαιρετικών και ακόμα και να τραγουδάμε με κάποια τραγούδια που είναι πιο εξωστρεφή και θα τα ακούσουμε πιο μετά. Ε, Νομίζω ότι θα ήταν Πιο εύκολη σήμερα η επιλογή, γι' αυτό και έβαλα του δίσκου και είπα να τα επιλέξω την ώρα που κάνουμε εκπομπή. Ξέρετε, ποτέ δεν τα έχω προεπιλέξει αυτά που θα ακούσουμε. Συνήθω τα βάζουμε όλα στο φορτηγό και αφήνουμε να βγουν ό,τι βγει στο δύο ώρο. Γι' αυτό και δεν έχουμε ποτέ μια συγκεκριμένη λίστα τραγουδιών. Κατηγορία θεματική πάντα. <laughs> τα τραγούδια ελπίζω ότι θα προλάβουμε να ακούσουμε όλα αυτά που θα ήθελα, τουλάχιστον. Πάμε στον κινηματογράφο. Πάμε σε ένα CD που κυκλοφόρησε με το περιοδικό δίφωνο ένα πολύ ωραίο περιοδικό δευτυχώς, νομίζω δεν βγαίνει πλέον το δίφωνο έγινε μια προσπάθεια να ξανακυκλοφορήσει αλλά δυστυχώς δεν είχε συνέχεια ε, ένα από τις καλέσεις του εποχές μάλιστα έχω κάποια τέτοια ακόμα ε, που είχαν κάποια πολύ ωραία θέματα το νούμερο 28 λοιπόν είχε ένα δίσκο επιλογή από τέσσερις ταινίες μουσικής που έχει γράψει ο Νίκος Μαμαγκάκης και δεν είχαν κυκλοφορήσει και κάποια από αυτά ήταν σε πρώτη κυκλοφορία με αυτό το CD. Δηλαδή, συνοδεύοντα το περιοδικό. Αναφέρομαι στον Προστάτη τη το του 1998 και μαζί στην Αρπακόλα του Νίκο Περάκη. Όλα αυτά, το 1982, στο Μίλο Μήλο μια ταινία που δεν την έχω δει κιόλα, θα σα πω την αλήθεια, το 1979 και βεβαίω στη Λούφα και Παραλλαγή που είχε τρία τραγούδια σε καινούργιε εκτελέσει που υπήρχαν στο δίσκο. Σε αυτό το δίσκο θα σταθούμε έτσι αλλιώ. Γιατί είναι εξαιρετικό, εκτό από την ταινία. Που ήταν ίσω καλύτερη του Νίκο Περάκη. Λοιπόν, ε, όλες του Νίκο Περάκη είναι. Έχει γράψει και του τείχου τα τραγούδια που θα ακούσουμε. Από την μπροστά τη οικογένεια. Πάω την ταινία δεν την έχω δει. Το συγκεκριμένο τραγούδι από την πρώτη φορά που το άκουσα μου άρεσε. Τραγουδάει η Σοφία Παπάζογλου Άλλη μια εξαιρετική τραγουδίστρια. Το τραγούδι έχει τίτλο Έλα, έλα. Και θα περάσουν μέσα από, από του τείχου η Καλυψό. Ο και πάλι και άλλοι πολύ ε, παλιοί γνωστή, δική μας Ελληνόπουλα ήρωες Έλα, στην αγκαλιά μου, λέει η Σοφία Πάσγουλο στη μουσική του Νίκο Μα και του στοίχου τους σκηνοθέτει τους και εδώ οι σκοινθέτε με του οποίου εργάζεται γράφει και στίχους έτσι και ο τίνοτιλο και ο Νίκο Περάκη. Πάμε να ακούσουμε Τα της καλυψώ σου, έλα, έλα, έλα Να σε γεμίσει με γλυκά φιλιά και χάδια Έλα, ακούσε με και κοντά μου, έλα, έλα Σαν τον πλάνο Οδυσσέα, έλα, ακούσε με και κοντά μου, έλα 'σα τον πλάνο δυσέρα. Σαν τον γέροντα Σοφόρνο το Σολομώντα Πάρε δώρα της βασίλισσας του Σάβα, Σάβα Τα πλούτη και τα γάλη της σου κάντα καντα, Ακούσε με και δικά σου Κάντα, κάντα Σαν το γέρο ακούσε με και δικά σου κάνα, κάντα, κάντα σαν το γέρο όλα κάντα, κάντα, κάντα, κάντα Φωνή. Και σαν το μέγα σακουστό το περικλαία τη Ασπασία των χρυσών, έλα έλα με τι ετερές στα συμπόσια τη γλέντα. Γλέντα, άκουσε με και κοντά μου, έλα έλα σαν το μέγα Ουσε και μου, έλα, έλα, έλα τραγούδισε η Σοφία Παπάζογλου από, το, από τον Προστάτη οικογένεια. Ε, θα μπορούσαμε να ακούσουμε κι άλλα. Πραγματικά δεν ξέρω τι ε, Τα κοιτάζω τώρα και λέω θα προλάβουμε να ακούσουμε αυτό, θα προλάβουμε να ακούσουμε το άλλο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και κάποια από τα τραγούδια τα οποία έγιναν πολύ μεγάλη επιτυχία. Ε, του Νίκο Μαμαγκάκη και ίσω κάποιοι να μην ξέρουν ότι είναι καν δικάτο. Ε, η δικιά του ημιουσική. Είναι ένα τραγούδι που έγινε το τραγούδι σήμερα κατά τη Δευτέρα Για ακούστε το. και με τα χέρια μου, τα χέρια σου, δύο τρομαγμένα περιστέλια. Και με στα χέρια μου, τα χέρια σου, δύο τρομαγμένα περιστέλια.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 το τραγούδι που ακούσαμε, το ακούσατε στην αυτοδική του εκτέλεση. Και αν προσέξετε εδώ, η φωνή τη Τζένη Βάνου ήταν εξαιρετική. Ε, υπήρχε όμω η επιτυχία για τι μεγάλε εταιρείε, είναι αυτό το τραγούδι, η πρώτη εκτέλεση του να έχει γραφηθεί σε μία μικρή εταιρεία. Νομίζω ήταν η Πάνιβαρ, αν δεν κάνω λάθο. Η οποία δεν ήταν μέσα στι μεγάλε εταιρείε και έτσι, ας πούμε, δεν είχε, ενώ είχε πολύ μεγάλη δισκογραφία η Τζένη Βάνου στην Polygram τότε και στην Mino στην EMI. Το συγκεκριμένο τραγούδι που ήταν και πιο μεγάλη επιτυχία και το είχε πει εξαιρετικά έτσι όπω τα ακούσαμε μόλι τώρα ήταν εγχωρευμένο και υπάρχει στο δίσκο που λέγεται Χρυσό δίσκος μάλιστα και έχει κυκλοφορήσει και σε CD από την εταιρεία αν δεν κάνω λάθο. Βάλτε μια έτσι, κρατήστε το αυτό την Πάνιπαρ. Αν δεν κάνω λάθο, γιατί σα το λέω απ' έξω αυτό τώρα. Ε, έτσι λοιπόν, όταν έβγαλε ένα δίσκο με επιτυχίες στην Milo ε, EMI που ηχογράφησε τα επόμενα τραγούδια τη, το ξαναεχογράφησε το τραγούδι αλλά καταλαβαίνει και πάρα πολύ καλά ότι. Δεν είναι η φωνή τη αυτή όπω την ακούσαμε μόλι τώρα, ήταν αρκετά έτσι πιο όρημη η φωνή της και φαίνεται. Είναι τελείω διαφορετική εκτέλεση. Το συνηθίζουν να ενώσουν πολλέ φορέ οι τραγουδιστέ όταν φεύγαν από μια εταιρεία να ξαναειχογραφούν τα τραγούδια για να υπάρχουν και στο δυναμικό α πούμε τη εταιρεία τη καινούργια που πηγαίναν. Αυτά με τόσο αγαπώ και πάμε στο άλλο τραγούδι, την άλλη πολύ μεγάλη επιτυχία, μια που σήμερα δεν έχουμε εκπομπεί με, με μεγάλε επιτυχίε, <laughs> αλλά. Νομίζω πολύ ωραία τραγούδια. Υπάρχουν και κάποια όπω αυτά που ακούμε τώρα που πραγματικά έχουν χίλιο τραγουδηθεί. Πόπε Στεριάδη. Από την ταινία μια Ιταλίδα στην Κυψέλη. Η Ιταλίδα ήτανε... στην Κυψέλη ήταν η Μάρο Κοντού. Πόπε Στεριάδη τραγουδούσε για το σκληρό μου αγόρι το χλωμό παλικάρι. Νίκο Μαμαγκάκι και αυτό. στα στέρια. I love Εκεί, νομίζω Του, του Νίκο Μαμαγκάκη, στο σκληρό μου αγόρι. Και ο στίχο του Ντίνι Δημόπουλου δεν είναι κάτι το μοναδικό, το απίθανο. Νομίζω ότι η μελωδία είναι αυτή που σε τραβάει εδώ από το αυτή. Και τα λόγια, ό,τι άλλο και να έλεγε εκτό από όλα αυτά που λέει η ρίχνω μου μαχαίρι και στο Ωραία, όλα αυτά. Νομίζω η μελωδία είναι αυτή που κερδίζει και κέρδισε την Αθανασία σε αυτό το τραγούδι που μόλι ακούσαμε. Και μια που φτάσαμε στο ελληνικό κινηματογράφο, να ακούσουμε τώρα και τι μεγάλε επιτυχίε. Η Νεράιδα και το Παλκάρι, η Αλή και η Βουλιουκλάκη για την πίτη τη Παπα Μιχαήλη, εκτό από δίδυμο στη ζωή, δίδυμο πρωταγωνιστικό στι ελληνικέ ταινίε, τραγουδούσαν και τα περισσότερα από τα τραγούδια στι ταινίε του. Σχεδόν σε κάθε ταινία υπήρχαν και τραγούδια. Και μάλιστα είτε τα γραφειο ο Μάλον πολλά από αυτά για την Αλή και η Βουλιουκλάκη, τη πρώτη περιόδου του, παρότι την είχε αποκηρύξει ο ίδιο αρκετά χρόνια αργότερα. Πολλά από αυτά τα τραγούδια και έχουν μπει και εξεκολουθούμε να τα αγαπάμε ακόμα και εξακολουθούν να διασκευάζονται συνέχεια. Λοιπόν, από την ταινία είναι ράιδα και το παλικάρι». Λα-να-να-να-να okay. Ερωτικού πάθους τώρα έκανα αυτό. Ήταν καποιος άνθρωπος δεν είχε γνώση Πέτουσε τα χρυσοφλουρά και μάζευε το γρο Oh, yeah. Συντεκναιδε κατάλαβα τι θε να πει με τούτο. Συντεκναιδε κατάλαβα τι θε να πει με τούτο. Πιάσα μα τη μοίρα σου και πιάνω το λαγούτο. Ε. Τέτοιε γυναίκε σαν κι αυτοί τις πάν στα γονικά τους διάστιάχτρα της σε βάζουνε στα μπέλο χωραφά ε -ε -ε -ε -ε. άμα σου τη χαρίζανε να τη γυρνούσες πίσω άμα σου τη χαρίζανε, να τη γυρνούσε πίσω και μάζεψε τα λόγια σου, μη σε καταχερίσω. Ε. Κράτα τη χέρα σου κοντι να μη σου την εφέρω οικοσισανε λόγου σου να ση γυρίσω ξέρω. Ή ε. τα γυρεύει να πέσουμε σε κάκια. Ή τα γυρεύει να πέσουμε σε κάκια. Δεν είσαι δα παιδί Έχεις κοτσα μουστάκια Έμε ε. ε, το λέει καρδούλα μου Κι όπου έχει μάτια βλέπει <ΣΣΣΣ> Άλλοι αγαπούν με την καρδιά Και, και, άλλοι, και άλλοι με την τσέπη. Ε, ε, ε, ε. ε, ε, ε. Σωστό Πώς τον αφήνω φινοπεστε μου να μου γυρίζει τόσα, Πώ το να πέστεμου μου να μου γυρίζει τόσα, Να τον αρπάξω μου να κόψω του τη γλώσσα. Ε. Συνεχίζουμε με επιτυχίε. Ο Αντώνης τον Αντώνη στην, Πα... στην Κύπρο Ο Αντώνης την Πάτρα στην Κύπρο Γεια σου Αντώνη Η ερχόδησα και ο Αλίτης Η αγάπη θέλει δύο Στίχους και πάλι εδώ Ο Ντίνος Δημόπουλος σταθερά Ταλκάς Βαρύς. Βαρύς Με βάβεσαι Ένα Κορίτσι Μ' να το ομολογήσω Το μου ξεχύλισε Μη δε και δε μου μίλησε Πρώτη θα καθαρίσω Το τέρτι μου ξεχύλισε Μηδέν και δε μου μίλησε, πρώτη θα καθαρίσω. Έλα μαζί μου άποψε που τα βρώντισσα. Απόψε σπιτί μου μαζί σου θα το κάψω. Λεβέντι μου και αλίτι μου. Δε πάω. Απόψε σπιτί μου μαζί σου θα το κάψω. Και εδώ είναι το εξαιρετικό, το εξαιρετικό γύρισμα. Τι κάνει εδώ, εμπλασμένο ο Νίκο Μαγκάκη. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Ωραία. και αρκετά πάνω από τα, από τα χρονικά όρια τη εποχή που είχε ένα τραγούδι, είναι σχεδόν, σχεδόν τα 5 λεπτά. Ε, με ένα εξαιρετικό σώρο νομίζω, εκεί προ το τέλο και, και νομίζω όλη αυτή η μελωδία του Νίκο Μαμαγκάκη. Να ακούσουμε ακόμα έναν πειρασμό. Το βλέπω από κάτω. Λοιπόν, από την ίδια ταινία είμαστε στα 1968. Ωραία είμαστε. Στον ήλιο του Μεσημεριού. Άλλη μια θαυμάσια μελωδία. Εδώ, Στίχη Δίνο Δημόπουλο, το γνωστό Δίδημο τον επιτυχίο αναπόψε <χει> η Αλίκη Βουγκιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ Ωραίο έτσι καλοκαιρινό αυτό Μισή ώρα ακόμα παρέα και αμέσως μετά έρχεται το μελλονδρόμιο του Χόρχε Ένα κοχύλι μες στο φως του φεγγαριού στο του παλικάριου μέσα από το του ανέμου σε καρτερό ναρτή καλέμου σε καρτερό ναρτή καλέμου ήλιο του μεσημεριού. Ένα τεφάνι παπαρού στα μαλλιά και στην καρδιά μου φτερουγίζουν δύο πουλιά. Στάζουν τα χείλη σου αρμιρα δε δίκα στη δική σου μοίρα, δε δίκα στη δική σου μοίρα στον ήλιο του μεσημεριού. Να κλείσει ο γύκλος, έτσι, να ολοκληρωθεί. <Κι> να μην αφήνω με κρεμότητες. Αλιτάκι, μπατυράκι. Μουσική, Νίκος Μαβαγκάκης. Και εδώ πάντα, έτσι, όλο το δύο απόψε μέχρι τις 10. <Κι> να θυμίζουμε το σπουδέρο συνθέτη που έφυγε... Δες. <Κι> Ένα, δύο, τρία, ο, τόρυξα στο σωρολό. Ένα, δύο, τρία, ο, το ρίξα στο σωρολό. Τέσσερα, πέντε, έξι, επτά. Τι τσέπι, άντια, ποτέ. Αλυτάκι, βατυράκι, με στου δρόμου τριγυρνώ τα κυβατήρα και μες τους δρόμους τριγυρνώ, σικοσα το παίρνω και δεν με νιώσει και αλμυνώ. <Τοποίηση> Ένα, δύο, τρία, όπ, ταξιρεύω μοτοστόπ Τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, σκίζουν ακρό και γρεθά Παλιτάκι, βατυράκι κι αν ξυπνήσει κι η καρδιά τα κι <Πιτάκι>, βατυράκι κι αν ξυπνήσει και καρδιά. <Ρι> <Ρι> Δεν θα βάλουμε μαιράκι έτσι όπω φτιάχνετε, παιδιά. <Ρι> Κάτα τη ζωή Ασπάσματα με μια Ελλάδα που τραγουδούσε. Θυμάστε στο... μέσα στο λεωφορείο, την Αλήκη Βιγκλάκη, και μαζί με όλο το λεωφορείο να τραγουδούν, πηγαίνοντα. Ε, να ζούμε να τα θυμόμαστε αυτέ τι εικόνε, διότι ε, το τραγούδι έχει κοπεί προ το παρόν. Ελπίζω με κάποιο τρόπο, κάποια στιγμή, να επιστρέψει το τραγούδι ε, στα χείλη των ανθρώπων. Βλέπω και την Αριστερά, την Αγία. Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που σα βλέπω. Ε, βλέπω και την Εσίλια. Ε, με το αεροδρόμιο τη, εδώ μας, ταξιδεύει και το καλοκαίρι. Παρέμασα. Η Αγία έχει φύγει ήδη εκπομπέ. Θα επιστρέψει τακτικά στι εκπομπέ που κάνει κάθε Κυριακή, επιστρέφουν από τον Οκτώβριο. Μέχρι τότε κάπου θα ταξιδεύει στο Αγίο, στο Ιόνιο. Δεν ξέρω πώ έχει σκοπό να περάσει το καλοκαίρι. Εύχομαι να περάσετε καλά. Εμεί θα φύγουμε αργότερα. Εδώ θα είμαστε όσο μπορούμε τι Πέμπτες, γιατί είναι αυτό ένα δύο το οποίο είναι μια αφορμή να ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα και να μπορούμε να κάνουμε. Να μοιραζόμαστε αυτό που αγαπάμε, δηλαδή τη μουσική και τι απόψει μα ακόμα, με φίλου διαδικτυακού όπω είστε όλοι εδώ που μαζευόμαστε. Και περιμένουμε και τι δικέ σα απόψει, τα δικά σα μελήματα. Στου απ' στέλνετε μήνυμα εκεί στην μπάρα από κάτω που λε τηλεμήνυμα. Εδώ στο δωμάτιο έχω τον Travelog και την Μέρη ο οποίο Travelogue, στο post έφυγε ο Νίκο Μαμαγκάκη που υπάρχει στην αρχική μα σελίδα, σημειώνει ότι στο διαδίκτυο υπάρχουν αρκετέ πληροφορίε φυσικά. Υπάρχει όμω και ένα βιβλίο ε, πέρα από το διαδίκτυο δηλαδή του Πάδου Χρυσοστόμου ο οποίο μάλιστα αυτό έκανε και εκπομπέ στο δεύτερο πρόγραμμα. Άλλη μια πολεμένη ιστορία αυτή για να τη θυμόμαστε. Όχι να μην τη θυμόμαστε, να τη θυμόμαστε. Έκλειξε τα κρατικά με ένα μου λείπει το δεύτερο στο αυτοκίνητο πρέπει να σα πω και δεν μπορεί να αντικαταστήσει κάτι άλλο. Ε, Έκανε εκπομπές στο δεύτερο πρόγραμμα, ο Πάλος ο Σαστόμπος. Δεν ξέρω τι, τι σχεδιάζω για το ραδιόφωνο, γιατί για την τηλεόραση ακούω πολλά, για το ραδιόφωνο ελπίζω κάτι να ακούσουμε και δεν ξέρω τι, τι θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, ε, από την Ανεκδοτικό Οίκο άγκυρα, υπάρχει ένα βιβλίο που έχει τίτλο Νίκος Μπαμαγκάκης. «Μουσική ακούω, ζωή καταλαβαίνω». Είναι μια έκδοση ψηλού κύριους, όπως σημειώνει εδώ στο άρθρο του Travelog αφού για πρώτη φορά ο μεγάλος ειθέτης μιλάει ο ίδιος για τη ζωή, την καριέρα του στα 60 χρόνια δημιουργικής πορείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μια πολυτελής έκδοση, των 400 σελίδων με πολλές φωτογραφίες, αρχείο ε, στιγμές από πολλούς φίλους του και προσωπικότητες όπως ο Μάνος Γατζηδάκης, ο Μπίκης Θοδωράκης ο Γιάννης Ρίτσος, ακούσαμε νωρίτερα που ε, Επίση. Μπορείτε να διαβάσετε, λέμε μεταξύ άλλων, όπω σημειώνει εδώ στο άνθρωπο του Traveler, πώ ανακάλυψε το Διονύη Σαββόπουλο, πώ γράφτηκε αυτό που λέγαμε πριν, μια από τι πιο μεγάλε επιτυχίε του ελληνικού σινεμά, το Σαγαπό, με την Τζέννη Βάνου ε, που ακούστηκε στη λεωφόρα του Μίσου, πώ απέφυγαν τελευταία στιγμή τη φυλακή ο Χατζηδάκη, ο Θεδωράκη, ο Μαγκάκη, ο Γκάτσο και ο Ελίτης για διατάραξη κοινή ησυχία και ένα σωρό άλλα ωραία Λοιπόν, αν θέλετε, υπάρχει ένα βιβλίο, βιογραφία του πάνω Χριστό μου. Νίκο Μαμαγκάκη, μουσική ακούω, ζωή καταλαβαίνω, ενώ περιέχει και CD με το έργο Ερωτόκριτο, γιατί είναι αυτό που σα έλεγα ότι πολλού δίσκους του ξαναεχογράφησε ο Νίκο Μαμαγκάκη. Θέλω να ακούσουμε και τον Ερωτόκριτο. Εγώ έχω τον αυθεντικό δίσκο. Τα περισσότερα άλλα του λοιπόν είπαμε τα ξαναεχογράφησε στην δική του εταιρεία την Ιδέα και συνοδεύει το βιβλίο αυτό τη βιογραφία του. Πολλά είπα, έφτασε ώρα για να πάμε στην Λούφα και Παρλαγίδη. Θέλω να να φύγουμε από εκεί χωρί να ακούσουμε δύο-τρία πράγματα εκτός από την ταινία αυτή είναι σημαίνει κάτι τα τεθέν για τον ελληνικό κινηματογράφο. για αυτό που λέγουμε ε, αν ό,τι μπορεί να, να σημαίνει ένα σατυρικό ελληνικό σινεμά νομίζω είναι στις πρώτες ταινίες αν όχι στην πρώτη στις ταινίες μετά το 80 η Λούφα και Παραλλαγή του Νίκου Περάκη ε, πολύ πιο πάνω από ό,τι άλλο έκανε κατά τη γνώμη μου πάντα κινηματογρα με άλφα εθνική, Νίκος Καλογερόπουλος, ο Γιώργος Κιμούλης, ε, σπουδαία ηθοποίη, σπουδαία σάτυρα, που ίσως τελικά η εποχή που διαπραγματεύεται, η εποχή της Χούντας, να είναι τόσο μακρινή όσο μας φάνταζε όταν τη βλέπαμε αυτή την ταινία το 80 ή το 90. Ε, από αυτή την ταινία θα ακούσουμε, θα ακούσουμε αρχικά τον Λάκη Χαλκιά, μάλιστα, σε ένα εξαιρετικό ζεμπέκικο. Το τραγούδι έχει τίτλο Τραγούδι, έτσι απλά. Και όταν για πρώτη φορά έβαλα την Μελόνα πάνω και έπαιξε το τραγούδι αυτό, από τότε μέχρι σήμερα είναι ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που έχω ακούσει, από τα πιο ωραία ζεμπέγγικα και από τα πιο ωραία οπωσδήποτε που έχει πει ο Λάκη Φερτιά. Είναι το λίγο μαγκάκι και υπάρχει στο δίσκο από τη μουσική τη ταινία Λούφα και Παραλλαγή. Να το ακούσουμε, απαράτητο. Πήραμε και τι καλησπέριε τη ε, αριστεία. Ευχαριστούμε. Εγώ κι Πηγαίνει η τι μου θα παίξω και θα είναι η πιο μόρφη της ζήσης μου βραδιά Αφού με αφήσε η αγάπη σου απέ Κάτο τέλο με μια σφαίρα στην καρδιά. Αφού με αφήσει η αγάπη σου απέξω. Κάτο ο τέλο με μια σφαίρα στην καρδιά. Τραγούδι με το Λάκι Χαλκιά. Η στίχη ήταν του Δημήτρη Ιατρόπουλου στο τραγούδι που ακούσαμε. Θα μείνουμε στον ίδιο δίσκο, στη Λούφα και Παραλλαγή, Για να ακούσουμε ακόμα. Θέλω να ακούσω ένα-δύο. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε το τραγούδι του Τσεφτετέλη. Είναι το τραγούδι που άνοιγε τη δεύτερη πλευρά του δίσκου. Αυτό είναι σε αθήκου του σκηνοθέτη του Νίκο Περάκη. Και τραγουδάει η Ελευθερία Βανευτάκη. Είμαστε στα 1986. Σχεδόν 30 χρόνια πίσω, έτσι. Όσο και αν μα φαίνεται κοντινό, πλέον έχει γίνει αρκετά μακρινό το 1986. Και εκεί η Ελευθερία Βανευτάκη ακόμα τότε. Έκανε, ήταν μαζί με τους οπισθοδρομικούς και έκανε και πολύ μεγάλη επιτυχία γι' αυτό και στο δίσκο συμμετέχει και ο Θοδόρης Παπαδόπουλος και η ελεύθερη Αρβανιτλάκη Για ακούστε την Αρβανιτλάκη το 1986 με το Τσιφτετέλη το τραγούδι πάνε για τη δεύτερη πλευρά του δίσκου Την καλησπέρα μας και στον Ανώνυμο Να το κορομάκι σου το λάγνω Μες στο κουτουκι να γίνει σεισμός Ας τους μαγκές γυρώ να τη βρίσκουν Να βαρικομάνε κι όλα να τα σπάνε Δείξε μου το τέφη σου μικρό μου Ρίχτο τσιφτετέ για να στενάξουν και τα Αυτό ήταν το Τσεφτετέλη με την Ελευθερία Αρβανιτάκη πολύ πολύ νομίζω, στη, στα πρώτα, στι αρχέ τη μεγάλη καρδιέρα που ακολούθησε στην πορεία. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από το δίσκο και είναι το τραγούδι που έκλεινε το album και είναι ο Δωρή Παπαδόπουλο από του Οπισθοδρομικού, με του οποίου ξεκίνησε και η Ελευθερία Αρβανιτάκη, όπω είπαμε. Το τραγούδι που κλείνει το δίσκο είναι το τραγούδι που σε τηρίζει, αν μη τι άλλο, το πουλί, το περίφημο πουλί τη Επτά αιτίας της Γούντας, το σήμα κατά τα ε, Το σήμα κατά τα θέντο τη δική μα εποχή είναι, νομίζω, η Δόση. <laughs> Δεν ξέρω πώ θα μπορούσε να απεικονίσει κάποιο τη Δόση σήμερα. Λοιπόν, σαν σήμα κατά τα θέν, λοιπόν, το σήμα κατά τα θέν τότε, λοιπόν, ήταν το Πουλί. Το Πουλί το οποίο έγινε τραγούδι, ένα πολύ ωραίο ρεμπέτικο που θα μπορούσε να είναι παλιό ρεμπέτικο τραγούδι. Δεν είναι όμω, είναι τραγούδι από την ταινία αυτή την εκπληκτική σάτειρα που λεγόταν Λούφα και Παραλλαγή. Ένα πουλάκι κάθεται σε κάρβουνα αναμένα, κι οι μαγες που το γουστάραν ολημερίς το παίζαν. Κάποια μέρα ένα πρωί θα πετάξει το πουλί, και οι μαγες θα το παίζουν λούφα και παραλαγεί. Και οι μαγες θα το παίζουν λούφα και παραλαγεί. Τα πουλάκι. Κάθετε σε κάρβουν αναμένα. Οι μαγε που το κούσταραν όλοι οι μέρε παίζαν. Κάποια μέρα ένα πρωί θα πετάξει το πουλί. Και η μαγε το παίζουν ούφα και παραλαγεί. Και οι μαγε το παίζουν ούφα και παραλλαγή. Ένα πουλάκι κλόσα και πάνω σε ένα φανταρό και από το πολύ το φούμαρό του μάνιασε ο Μαυρο. Κάποια μέρα ένα πρωί θα πετάξει το πουλί και η να το παίζουν, φα και παραλλαγή. Και μαγιστά το παίζουν του και παραλλαγή. και παραλλαγή και θα ήταν παράλοιψη επίσης να μην ακούσουμε κάτι από τα μυστικά τραγούδια με τη Μελίνα Κανάκη και τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, Να δίσκος σε στίχους του εξαιρετικού επίσης στην Θέλω να κάνουμε ένα φιέρωμα το χειμώνα που είπαμε θα επιστρέψουμε στα φιερώματα το σημερινό είναι έκτακτο και αφορά την απώλεια του Νίκου Παμαγκάκη ε, από το καλοκαίρι είπαμε να κάνουμε τις πιο ελεύθερε εκπαμπές και να διαλέγουμε τραγούδια ε, θα κάνουμε όμω οπωσδήποτε, ε, θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε κάνει παλιότερα στο Ρασούλ είχαμε κάνει στο Λεχτρικό Παπαδόπουλο. Θα κάνουμε ένα στο Μιχάλη Γκανά, γιατί έχει εξαιρετικά τραγούδια αφήσει. Ε, και συνεχίζει να γράφει, βέβαια, ο Μιχάλη Γκανά. Από τα μυστικά τραγούδια να ακούσουμε. να ακούσουμε. τι να ακούσουμε, ένα παιδιά Τι να πρωτακούσει κανεί σήμερα, σήμερα λέει η κομπή. το ξεκίνησα εύκολα, το, το βρήκα εύκολο πάντα. Τελικά στην επιλογή τα βρίσκω δύσκολα. Ας ακούσουμε το τατού. Σε χαλκομανία και να κολλήσεις δεν μπορείς αυτή την κοινωνία Και να κολλήσεις δεν μπορείς αυτή την κοινωνία και στη φωνή σου παθώς δεν ξέρω αν είναι ψεύτικο ή το διαβάζω λάθος δεν ξέρω. Μα να σε γέννησε και σε όπως και τον καθένα Μα να σε γέννησε και σε όπως και τον καθένα Η μάρκα λύθηκε Πες του τραγουδιστά Στο ραδιόφωνο του Music Heaven Και αυτό το καλοκαίρι χωρίς πρόγραμμα. Τραγούδια που αγαπάμε με την καλύτερη διαδικτυακή παρέα. <Και> Πες στο τραγουδιστά γιατί μαζί είναι πάντα καλύτερα. Λίγο πριν το τέλο της αυξημένης εκπομπής, αυτό είναι το καλοκαίρι. Όπω ποτάκι, η μια που είμαστε εδώ και θα είμαστε να τα λέμε το καλοκαίρι, να σα πω καληνύχτα, να ακούσουμε για τα τελευταία δύο-τρία λεπτά που έμειναν κάποια, ένα μικρό αποσπάσμα από την Εροφίλη. Από την Εροφίλη του Γεώργιου Χορτάτζη, 1500, κάπου εκεί γράφτηκε αυτό. Από του πιο διάσημους μύθου τη κριτική παράδοση, η ιστορία τη Εροφίλη ο Βασιλιάς, ο Φίλος του, ο ήρωας, ο Πανάρετος, ο Φίλος του και πώς ζωντάνεψε αυτός ο δίσκο. Να λοιπόν οι μεγάλες και σπουδαίες εποχές της μουσικής. Αυτός ο δίσκος κυκλοφόρησε 25 Νοεμβρίου του 1970 σε μαύρες εποχές και άραχνες επίσης και τη μουσική του είχε γράψει ο Λίκος Μαμαγκάκης πάνω στα λόγια του Χορτάτζη. Αφηγητής ήταν ο Μάνος Κατράκης, η αρλέτα ο Γιάννη Πουλόπουλο και και τη Χωματά μοιράστηκαν τα κομμάτια του δίσκου. Ένα αριστούργημα νομίζω ότι δεν χωράει και ούτε με ένα μικρό πρόσωπο που θα βάλω να ακούσουμε σήμερα γίνεται κάτι. Απλά ήθελα να ακούσουμε και λίγο από αυτού του σπουδαίου και μεγάλου όπω ήταν ο Μάνο Κατράκη, έτσι λίγο τη φωνή του και να κλείσουμε με το μυρολόι της Νέα. Όπω ε, σχεδόν κλείνει ο δίσκο, με τη φωνή τη Αρλέτα. Ε, αξίζει να ακούσετε αυτό το δίσκο, να ακούσετε δηλαδή του διαλόγου του Μάνο Κατράκη με τη Χωματά. Τι χωματά με την Αρλέτα, τι με τον Πουλόπουλο. Λοιπόν, θα ακούσουμε λίγο τον ε, Μάνο Κατράκη, την Αρλέτα στο μυρολόι τη Νένας. Εγώ σα λέω καληνύχτα για απόψη ευχαριστώ για την παρέα. Έρχεται η Χόρχε και το μελλονδρόμιο για την επόμενη ώρα. Ε, η μέρη Όμικρο με διαμάτια σκορισμένα διαμάντια τη στι 11 και οι αλκιονίδες, αλκιονίδες Νόδε στι 12. Την άλλη Πέμπτη εμεί εδώ θα είμαστε. Ήταν ένα δύο-ραφιέρμα στο σπουδαίο συνθέτη Νίκο Μαγκάκι που έφυγε χθε. Εμεί δεν τα αφήνουμε να περάσουν έτσι αυτά. Και ούτε εσεί την αφήνετε, φίλοι, και γι' αυτό θα είμαστε εδώ εμεί, για να μην ξεχνάμε, γιατί άμα ξεχνάμε σιγά-σιγά και τα βάζουμε όλα στην άκρη, σιγά-σιγά θα ξεχάσουμε και ποιοι είμαστε. Θα κοιταχτούμε στον καθρέφτη και θα ψάχνουμε να βρούμε τον εαυτό μα. Και δεν το θέλουμε αυτό με τίποτα, θα το παλέψουμε όσο μπορούμε. Καληνύχτα. Καλό Παρασκευαστοκύριακο. Όσοι φεύγετε για δικοπέ να περάσετε καλά, να λυπέμε ότι εμεί εδώ θα είμαστε παρέ. Καληνύχτα. Με άλλη Λοιπόν, θα ακούσουμε λίγο μάνο κατράκι αρλέτα, και αμέσω μετά έρχεται. Ο, Ο χώρχε, Καληνύχτα. νύχτα, και τσι ψυχές κατακαημένες, με λόχες κι φωτιέ φωτιές πάντα τυραγνισμένες, καινούργοι ακούσετε φωτιά κι όχι πιο μεγάλη; Την αεροφύλη Αφέντη μου θέλοντα να παντρέψει, προξενητή άλλο σήμερα δεν ήβρε να της μπέψει, άλλο από τον πανάρετο. Μήρα αν το γεννή, μένα και μ' τρόπο, ο κακοριζικότατε ελπίδε των ανθρώπων, την ερωφίλη συντηρώ κι έρχεται προ εμένα και έχει το πρόσωπο κλειτό. Τα μάτια θαμπομένα. Φοημένο έρωφιλη μου, και για δεν μπορούσει, δεν μπορούσει. Τα μάτια μου τα σκοτεινά, δυο να γεννούσει, να γεννούσει. Να σου ξεπλύνουν την καρδιά, την καταματωμένη, ματωμένη. Κι ως ανεσένα θάνατος, να με βρει την καημένη. πως με τις ομορφιές σου τις πολλές κι τη γη πως φτωχαίνεις, φτωχαίνεις. Τον ήλιο αφήνεις δίχως σου, ζήστο και χαμπομένο, χαμπομένο κι όλο τον κόσμο σκοτεινό και παραπον εμένο, πον εμένο. Ω μου, και πω να κατεβούσει, κατεβούσει, στο νότι το κι ακόμα να γεννούσει, να γεννούσεις πως να μαδίσουν τα μαλλιά τα παραχρήσωμένα, χρήσωμένα ως να λυθούν τα μάτια σου στη γη τα ζαφυρένια, ζαφυρένια